Εμείς ακούσαμε το νέο σήμα του νέου καναλιού, παλιό βέβαια, του μεγα. Κάπω έτσι θα είναι. Εμείς εδώ κάναμε την πρόταση για να βοηθήσουμε λίγο, αφού μπήκε ο Ιβάν σαβίδης όπως ακούσατε και, στους, και στις ειδήσεις από χτες, και και στην εφημερίδα που το τρέιλερ της οποίας έπαιξε λίγο πριν, γενικώ, είναι ένα θέμα, αν δεν ήταν και το θέμα της Βρετανίας Αυτά τα όσα συνέβησαν χτε βράδυ, θα έπαιζε ακόμη πιο ψηλά. Όχι ότι δεν παίζει, εδώ στο ελληνικό χωριό, πάντα αυτά τα θέματα, γιατί είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Η διαπλοκή είναι μια λέξη, μια κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί αυτόν τον τόπο δεκαετίε τώρα και υποτίθεται με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία θα έμπαινε ένα τέλο και σε αυτό το θέμα. Αλλά όπω συνέβη και με όλα τα άλλα θέματα, όχι μόνο δεν μπήκε τέλο, συνεχίζεται στο χειρότερο από ότι. Συνέβαινε στι προηγούμενε δεκαετίες και με τι προηγούμενε κυβερνήσει, και το χειρότερο εδώ είναι ότι το κάνουν χωρί προσχήματα. Ενώ οι άλλοι έκαναν αυτά που έκαναν, υπήρχε διαπλοκή, τα τρίγωνα, μαξίμου, τράπεζε και κανάλια, αλλά υπήρχαν τα περίφημα προσχήματα. Όλοι ξέραμε, όλοι βλέπαμε, αλλά τηρούσαν τα προσχήματα με ευλάβεια. Εδώ δεν υπάρχει το τελευταίο. Δεν τηρούν τα προσχήματα με ευλάβεια. Δεν ξέρω είναι καλύτερο να τηρούνται τα προσχήματα ή να μην τηρούνται τα προσχήματα, αν έχει πια σημασία όλο αυτό, αλλά. Προσχήματα δεν τηρούνται. Αυτό είναι ένα γεγονό. Ο Αλέξη Τσίπρα σε άσχητο χρόνο το είχε πει και πιο καθαρά. Κύριε Μτσοτάκη, αυτό που κάνουμε, και κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε όλου, έχει μια πολύ μεγάλη γενναιότητα. Στόχο μα να στήσουμε τη δική μα διαπλοκή. Να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωση. Να ελέγξουμε τα. Με Η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται και να δουλεύει για χάρη τη ντόπια αλλά και τη ξένη διαπλοκή τώρα. Για χάρη των εγχώριων βατζίδων για να θυμηθώ μια. Έκφραση που κάποτε είχε ενοχλήσει πολλούς, αλλά και των διεθνών κρατών. Μια χαρά, μια χαρά τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας, το ήξερε το θέμα, το είχε υπολογίσει, το είχε ζυγίσει, το είχαν αναλύσει πριν να αναλάβουν την εξουσία και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια φοβερή προσπάθεια να φτιάξουν δικά τους κανάλια, το είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι. Μερικά δεν τα βλέπουμε αλλά τα νιώθουμε, τα αισθανόμαστε κάποιοι τα γνωρίζουν από μέσα Αυτά πάντως που βλέπουμε είναι αυτό μια προσπάθεια να φτιαχτούν δικά τους κανάλια Δεν είναι μόνο το μέγα, δικό τους Υπάρχουν γενικότερα κανάλια και έτοιμοι επιχειρηματίες που πριν στήριζαν τους προηγούμενους Τώρα με ευκολία στηρίζουν τούτους και αύριο θα στηρίζουν τους άλλους Γιατί αυτή είναι η πραγματική διαπλοκή Με την εξουσία γενικώ ανεξαρτήτως πρωθυπουργού και κόμματο Και επιχειρηματικότητας γενικός ανεξαρτήτως του ποιος είναι στο συγκεκριμένο τιμόνι. Ε, τα προσχήματα όπως λέγουμε και πριν δεν τηρούνται από όλες τις πλευρές. ανακούσουμε ο Καμένος τι έλεγε πριν μερικές μέρες για τον Σαββίδη. Είπατε ότι δεν μπορεί τα μέσα ενημέρωση να είναι 45 στα χέρια επιχειρηματιών. Πριν από λίγε ημέρε είδαμε μια συνέντευξη του κυρίου Σαββίδη. Ο οποίο είπε ξεκάθαρα μεταξύ πολλών άλλων ότι θέλω να πάρω ένα κανάλι για να έχω τη δύναμη να μπορώ να κάνω τι επιχειρηματικέ μου δραστηριότητε χωρί να με ενοχλεί κανεί. Αυτό σα δήλωση εσά, ένα, ένα πολιτικό πρόσωπο. Σα ενοχλεί ή όχι. Ο κύριο Σαββίδη είναι ένα επιχειρηματία ο οποίο αγαπά την πατρίδα του και έβαλε χρήματα όταν όλοι τα πέραν και φεύγαν στην Ελβετία. Ήρθε εδώ, επένδυσε, συνεχίζει να επενδύει. Και θεώρησε ότι θα πρέπει να εμπλακεί και μετανανείς να με ρίξει ενημερώσεις, <σκ air> όχι για να κάνει πίεση κανέναν, αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Αλλά για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια Το Μέγκα Αυτό του Καμένου Είναι πάρα πολύ ωραίο Ότι ήρθε κάποιος επιχειρηματίας Όχι οποιοδήποτε και βάζει χρήματα Για να βοηθήσει στην καλύτερη ενημέρωση Του ελληνικού λαού Για να έχει μια πιο σωστή ενημέρωση ο ελληνικός λαός Όλα για τον ελληνικό λαό Γίνονται η μουσική εισαγωγή Που συνόδευσε το... Την καλύτερη ενημέρωση που μας λέει ο Καμένος είναι το Αρμεγκάκι Αρμεγκάκι, όχι Αρμενάκι Αρμενάκι ήταν παλιά, το έχουμε εξυγχρονίσει λίγο και αυτό Αρμεγκα Syryza I και απότομο φρενάρισμα γιατί θα κρατούσε πολύ το τραγούδι. Θέλαμε μόνο το αρμεγκάκι. Είμαι κυρία μου, την περίφημη φράση που έχει χορέψει πάρα πολύ κόσμο χρόνια τώρα. Αυτά τα ταούλια με αυτά τα ταούλια κάποιοι χορεύουν. Όχι αγορέ σε καμία περίπτωση. Α, άλλωστε αυτέ δεν υπάρχουν εκεί για να χορεύουνε, ανεξαρτήτως του ποιο παίζει μουσική. Αυτά τα κάνει η αριστερή, γιατί βλέπω εδώ μια ταραχή σε Σιριζέου κατευθείαν μηνύματα και στο mail και στο twitter και γενικότερα. Ε, η αριστερή κυβέρνηση τα κάνει αυτά. Ο κάθε αριστερά που σέβεται τον εαυτό τη διαπράττει τέτοιου τύπου πράγματα, τέτοιου τύπου καταστάσει δημιουργεί. Αυτό είναι ο ρόλος κάθε εξουσία. Είναι να τα κάνει όλα αυτά. Τη δεξιά που το έκανε παλιότερα, τη αριστερά που το έκανε τώρα. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στον προσανατολισμό και το μπέρδεμα ξεκίνησε από το survivor τη προηγούμενη εβδομάδα που είχαν μπερδέψει το αριστερά με το δεξιά. Αλλά ό,τι φαίνεται συνεχίζεται αυτό το μπέρδεμα το οποίο το Survivor το είχε πάρει από παλιότερο μπέρδεμα που υπάρχει έτσι και αλλιώς χρόνια τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Ε, δεν υπάρχει κανένα Έλληνας που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε τη δεξιά. Δεξιά! Δεξιά! Δεξιά! Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά. Αριστερά! Αριστερά. Αριστερά. αριστερά! είναι αριστερά! Αριστερά! Δεν υπάρχει κανένα Έλληνα πολιτική που να κατατάσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη ο Αλέξης τα λέει όλα αυτά, γι' αυτό σας λέω μπέρδεμα τι είναι δεξιά, τι είναι αριστερά ποιο είναι αριστερός, ποιο είναι δεξιός όχι ο ποιος δηλώνει κάτι η ζωή τα τακτοποιεί όλα αυτά η Σάρα δεν μπορούσε να βρει στο Σαρβάιβολ την καθοδηγούσε εκεί ο μισθοφόρο. παρά την καθοδήγηση δεν τα βρήκε ο Αλέξης από τους μαχητές τώρα και διάσημος ταυτόχρονα επίσης έχει ένα μπέρδεμα με το δεξιά αριστερά το ίδιο έχει και ο Κούλης. Δεξιό δηλώνει, αλλά είναι πιο δεξιό από αυτό που δηλώνει. Για δε τους επιχειρηματίες να μην πούμε, αυτοί είναι ταγμένοι. Στην καλύτερη ενημέρωση του ελληνικού λαού, ακούσαμε τι είπε πριν ο Καμένος, αλλά δεν είχε πει μόνο αυτό, είχε και έναν ακόμη λάθος. Είχε δέκα ακόμη καλούς λόγους να πει ο Καμένος για τον Σαββίδη. Λένε για για τον κύριο Σαββίδη είναι ένας ο οποίος ουσιαστικά... Στηρίζετε πάνω σα. Αυτή είναι η κριτική που σα ασκώ. Υπό την έννοια ότι είναι φίλο σα προσωπικό, ή υπό σχετικά. την έννοια ότι θέλετε να τον προωθήσετε. Ε, θεωρώ ότι είναι yeah. ένα επιχειρηματίας Μάλιστα. ο οποίο στα δύσκολα τη πατρίδα μα. Mm. Αντί να κάνει όπω οι άλλοι mm. και να πηγαίνει στο Λουγκάνο ή στο Μαϊάνι με τα λεφτά και να περιμένει πότε θα έρθει να αγοράσει την πτωχευμένη Ελλάδα. Την ώρα που οι άλλοι την κάνανε, εκείνο ήρθε mm. και έβαλε τα χρήματά του απ' προ τα μέσα.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 Αυτόν τον άνθρωπο, ένα. Ένα. αντί να τον ευχαριστήσουν και να του πούνε ναι. ότι αυτό που κάνεις είναι εθνικό έργο Του λένε όλα αυτά που του λένε Καλά τα λέει ο Πάνος ο Καμένος, βρήκε 10 λόγους για τον επιχειρηματία Τον όποιον επιχειρηματία, δεν είναι θέμα σαβήδε εδώ Όποιος φέρνει τα λεφτά του για να προσφέρει καλύτερη ενημέρωση Αυτούνου εμεί, εδώ που είμαστε και τη καλύτερη ενημέρωση, είμαστε στην καλή ενημέρωση. Του βγάζουμε το καπέλο. Το καλήνκα πια όπω το ξέρατε αλλάζει. Μεγάληνκα γίνεται. Το ακούσαμε το τραγούδι, θα το ξαναακούσουμε. Είναι σήματα του νέου καναλιού έτσι όπω εμεί τα προτείνουμε. Να τα υιοθετήσει κάποιο για να μην εμ, μείνει το, το κανάλι χωρί σήματα. Είναι γραφτό του Μέγκα α, να διαπλέκεται πάντα και να υποστηρίζει. Με ομό τρόπο αυτά που πρέπει να υποστηρίξει. Δεν πρόκειται ποτέ να έχει μια ανάσα έτσι ελαφριά, ελαφριάς, ανώδυνη ανεξαρτησία. Δεν υπάρχει περίπτωση στο δυτικό κόσμο να υπάρχει ανεξάρτητο μέσο ενημέρωση. Αυτά τα έχουμε λιμένα εμεί εδώ στην Ελληνοφρένεια. Πολλοί κόσμοι δεν τα έχει λιμένα. Η τάχη, αλλά δεν θέλει να τα βλέπει ω λιμένα. Συμφέρονται, εξυπηρετούν όλοι. Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα να. Τεράστιο κλουβιό αυγό, ποιο σα λέει για την αντικειμενικότητα, σα κοροϊδεύει μπροστά, κατευθείαν στα μάτια σα. Όλοι, όλοι, όλοι υπηρετούν θέσει, όλοι υπηρετούν σκοπού, όλοι υπηρετούν καταστάσει, όλοι υπηρετούν τάξει. Κάποιοι είναι ελάχιστοι με του εργαζόμενου, με του πολλού αυτού του τόπου, όπω μπορούν, όσο μπορούν. Κάποιοι άλλοι είναι με του λίγου αυτού του τόπου και επιμένουν με του τρόπου που επιμένουν και πορεύονται με του τρόπου που. Πορεύονται μέσα σε αυτά. Είναι και κάποιε τράπεζε, είναι και κάποια Δουνουτού, είναι και κάποιες, κάποια γραφεία, όχι μόνο στο Μαξίμου. Γενικότερα τα γραφεία που υπάρχουν σε κεντρικέ λεωφόρους σε αυτού του τόπου, που κάνουν και το πραγματικό κομμάτι. Μαζί με τα γραφεία του Βερολίνου και των Βρυξελών και άλλων τραπεζών ξένων σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε λύσει και το θέμα του χρέου από χτε, αν ακούσατε. Αν δεν είχαμε και τη Βρετανία, θα ήταν και το. Πρώτο θέμα, το λύσαμε το θέμα του χρέους, προβάρει τι γραβάτες τώρα μέσα στο Μαξίμου γιατί πρέπει να φορέσει και τις γραβάτες. Δεν λύθηκε ακριβώς το θέμα του χρέους, από πέρυσι έχουμε να το λύσουμε το θέμα του χρέους. Ο Αλέξης Τσίπρας 17 Μαΐου του 2016, πέρυσι, πέρυσι που πάλι ένα Eurogroup έπαιζε να μας λύσει το χρέος, είχε κάνει την εξή δήλωση. Η συμφωνία διευθέτηση του ελληνικού χρέους που αναμένουμε να επικυρωθεί την επόμενη εβδομάδα από το Eurogroup Θα προβλέπει την μείωση των βαπανών εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέου και θα ελευθερώνει πόρους για επενδύσεις και άξιση της απασχόλησης. Και αυτό ξέρετε θα σηματοδοτήσει κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Με την επίλυση του ζητήματος του χρέους, η αστάθεια και η αβεβαιότητα φεύγουν οριστικά, επιτρέποντας την ελληνική οικονομία να εκδηλώσει την παραγωγική της δυναμική, πράγμα που θα οδηγήσει σε ένα οριστικό πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί προωθητικά για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και την ταχύτερη έξοδο από την περίοδο των μνημονίων. Αυτά τα έλεγε πέρυσι, 17 Μαΐου του 2016, που πάλι ελπίζαμε, που πάλι ήταν αισιόδοξο που πάλι από το 1% έβγαλε συμπέρασμα για το 100% και προσπαθούσουμε μια δήλωση να πείσει ότι δεν είναι έτσι ένα μήνα μετά, όχι ένα μήνα, 15 μέρες μετά, 3 Ιουνίου του 16 είπε Η απόφαση του Eurogroup της 24 η του Μάη θεσμοθετεί και έναν κόφτη χρέους. Πρόκειται αναμφίβολα για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Για μια επιτυχία που οι προηγούμενες κυβερνήσεις ούτε που θα μπορούσαν να τη Μια επιτυχία που αν την έφερναν αυτή, όχι μόνο θα μιλούσα για success story, ενδεχομένω να έφτιαχναν και γιορτέ στο Παναχναϊκό Στάδιο για να την γιορτάσουμε. Ήταν και μετρημένο λίγο, γιατί πήγαιναν όλα πολύ καλά σχετικά με το χρέο. Στην πορεία ήρθαν εξολογήσει. Ξανά, μάνα. το χρέο ήταν να λυθεί χτες, δεν λύθηκε. Τώρα το πάμε για 15 Ιουνίου, αν κατάλαβα καλά. Άλλο ένα Eurogroup. Βέβαια, ο Σόιμπλε λέει μετά το 18 θα δούμε αν και όταν. Αλλά δεν έχει σημασία τι λέει ο εδώ στην Ελλάδα, στο χωριό. Σημασία έχει τη λέω λέξη Τσίπρα και τα τρώλ, τα γνωστά και κάποιοι βουλευτέ που είναι στην κλειστή ομάδα. Όλοι αυτοί λοιπόν λένε ότι τώρα στι 15 Ιουνίου, οπότε μέχρι τι 15 Ιουνίου, προλαβαίνουμε ένα μνημόνιο ακόμα να φέρουμε κάποια μέτρα. Κάνα δύο αξιολογήσει να κλείσουν έτσι, ακριβώ όπω κλείνουν οι αξιολογήσει, για να έχουμε και μια καλή κατάσταση και μια καλή είδηση από το συγκεκριμένο. Eurogroup, το οποίο πάει κάποιες μέρες πιο μετά για να έχουμε λύση, λύση του χρέους άρα η βδομάδα που μας έλεγε χθε ο Παπαχριστόπουλος δεν ισχύει δεν θα τελειώσει τέλος βδομάδας αυτής πάμε 3-4 βδομάδες ακόμη, δεν πειράζει, έχουμε υπομονή, τόσα χρόνια έχουν περάσει όλα αυτά γίνονται επειδή υπάρχει μια τάση προς την αριστερά σε αυτόν τον τόπο τη συγκεκριμένη αριστερά, την πόρνη αριστερά όπως λέμε από χθε ως σύνθημα Ε, οπότε όλοι εσείς που θέλετε Να πάτε σε αυτή την αριστερά Γιατί νιώθω ότι είστε πάρα πολύ που θέλετε Να κουμπίσετε και να τρέξετε μπροστά Εκεί σας δίνονται τώρα ευκαιρίες Εσύ είσαι αριστερός Εσύ, εσύ, εσύ Όχι, μη χάνεις χρόνο Γίνε αριστερός αμέσως Άλλαξε τη συνείδησή σου Την κοσμοθεωρία σου Την ιδεολογία σου με ένα κλικ Και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπε τώρα στο Αριστερό.gr και στο αριστερείτουκόλου.gr Με κάθε νέα εγγραφή, δώρο ένας δερματόδετος τόμος του Τετάρτου Μνημονίου υπογεγραμμένος από τον Αλέκ Γίνε λοιπόν και εσύ αριστερός Σου δίνονται οι ευκαιρίες Ακούσατε τα δύο, ε, τις δύο πύλες Ιντερνετικές μπορείτε να απευθυνθείτε ε, Να γραφτείτε, να γίνετε και εσείς Δεν χάνετε τίποτα, απολύτως τίποτα Δεν θα χάσετε, δεν χρειάζεται καν κόπο Ούτε αλλαγή συνείδηση που λέει η διαφήμιση, μπορεί οποιοδήποτε να είναι αριστερό εφόσον αυτοί που κυβερνάνε δηλώνουν αριστεροί. Είναι τόσο απλό, είναι τόσο εύκολο, θα βρείτε και χιλιάδε εκεί από κάτω από Όλοι μαζί μπορείτε να κάνετε τουλάχιστον καλή παρέα. Να στηρίζετε τα μνημόνια, να φτιάχνετε το δικό σα το μνημόνιο. Εμεί έτσι το είδαμε στην τηλεόραση χθε, φτιάξει και το δικό σου το μνημόνιο, παίρνει 40 περικοπέ και τη ταιριάζει. Πώ φτιάχνουν τα πάζλια άλλοι, τι ταιριάζει πάνω σε, σε, σε κατηγορίε συνταξιούχων και εργαζομένων. Αν σου περισέψουν και κάποιε από τι 40 περικόπε, τι δίνει άλλων και έτσι προχωράει η ζωή. Είναι ιδέε όλε αυτέ, για να περνάμε καλά στα χρόνια του Μνημονίου. 211-200-8200. Σα περιμένει να ακούσει και άλλε καλέ ιδέε γύρω από όλα αυτά. Είναι να δηλώσει τη συμμετοχή στο Γίνε και εσύ αριστερό, αν θέλετε, αν επιθυμείτε, αν νιώθετε ότι είστε τέτοιου τύπου αριστεροί, όπω είναι αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα real και no, το μήνυμα σα και όλο αυτό στο 1965 ή να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι στούριο παπάκυριαλεφm.gr. Ο Νίκο ρυθμίζει τον ήχο και θα γίνετε κι εσεί αριστεροί. Σαν μία αριστερή που την αγαπάμε πάρα πολύ τώρα, τελευταία είναι η Ελισάβετ Σκουφά, Σκουφά, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πιερίας Ακούμε κάθε μέρα ένα απόσπασμα. Έχει έρθει ώρα να ακούσουμε και το σημερινό απόσπασμα. Μία πρόταση και κλείνεται. Όχι, κλείνετε τώρα. Όσο και να τώρα. προσπαθείτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια δύναμη ακόμη και μέσα στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό είναι αυτή που τον υπερασπίζεται Ωραία. και Λά. μάλιστα με κάθε κόστος. Μέκα. Φύνεκα. Μέκα. Φύνεκα. Μέ... Για τα μαρί, το μαρί, το μαϊ, το μαϊ. Είμαστε αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να ξαναστήσουμε το απόστημα της διαπλοκής που κυβερνούσε τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια και τον οδήγησε στη χρεοκοπία. Και αυτό θα το κάνουμε με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια Και ο Σαβίδης Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια Το Μέγκα φορά αριστερά. <Τοίτα> Ότι είναι επιθυμία της ίδιας διαπλοκής Να με πάρουν στην αγκαλιά τους Αλλά δεν θα τα καταφέρουν Συνήθως έτσι γίνεται Η διαπλοκή δεν τα καταφέρνει να παίρνει στην αγκαλιά της πρωθυπουργούς που δεν θέλουν οι ίδιοι Αυτό το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν Η Ελίζα Βόζεμπεργ έδωσε μια άλλη διάσταση Στο δημόσιο λόγο Πριν μερικές μέρες σε σχετική τοποθέτησή της Θέλετε θέμα, η κυβέρνηση παρακαλώ. να εφαρμόζει το μνημόνιο ή να μην το εφαρμόσει. Γιατί η κυβέρνηση αυτό κάνει τώρα. Ναι, θα σα πω, Α, θα, θα σα πω, πω, πω κύριε Λίμπερτ. Εμείς Εμεί έχουμε Εσείς πει. Εσύ, γιατί φωνάζετε. Τι θέλετε να μην εφαρμόζει το μνημόνιο που ψηφίσατε το παρέντα. Ξέρετε, στην πολιτική το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι Άλυνα. ή μαύρο ή άσπρο. Άλυνα. Δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι ή μαύρο ή άσπρο. Και πολύ σωστά τα λέει εδώ η Βόζεμπεργκ, δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι μαύρο ή άσπρο. Είναι κομβική η παρατήρησή τη και αλλάζει όλα τα δεδομένα στα σχήματα λόγου που ξέρουμε μέχρι τώρα. Επίση, ένα άλλο δεδομένο που αλλάζει είναι το επίθετο τη Κριστίν Λαγκάρτ. Αυτό πούμε την Κριστίν Λαγκάρτ, η οποία σήμερα βλέπουμε να δηλώνει ότι πρέπει να προχωρήσουμε προ ελάφρυνση του χρέου στην Ελλάδα. Τι έχετε να πείτε. Ναι, δεν εννοεί όμω και αυτή τώρα. Δεν εννοεί τώρα χωρί να έχει κάνει. Γιατί λέει και η Λαγκάρτ ακόμη, λέει. πρέπει η Ελλάδα να κάνει τι μεταρρυθμίσει. Δεν λέει Κιλαγκάρ Μην κάνετε Έλληνες μεταρρυθμίσεις Μην στενοχωρήστε θα σας μειώσουμε το χρέος κιλαγάρ Βεβαίως ήταν ο Βασίλης Ολεβέτης Ο οποίος και σε αυτό το θέμα δίνει μια άλλη οπτική Και βάζει τα πράγματα στη δική τους θέση Λέω μου, μου έχουν κόψει μισθού, μου έχουν κόψει. Κα Πληρών... σε περίφανο για το πράγμα. Όπω όλο ο κόσμο. Τόση πίκρα όμω και στα χώρια δεν έχω νιώσει από αυτά τα. Στο Σαβιμορφων που κάθουν από του Τούρκο. Καλέ το τι δόμορφώ, και ένα Σαβέβο μου, το τηγότα που άκουγα στο θύμιο. Πώ τη λένε, σκουφά, πώ την είπατε, Κουφάσα. Σκουφάτ, σκουφά. κουφά, πώ τη λένε, Σκουφά μου έ. Αυτό το πράγμα. Από πού αν δλούνε αυτή το θράσου μου και μιλάνε. Εμεί πάλι και εκείνο του, του παφίλλι που είχε πει ο, ο, ο τσίπρα στο μπαφίλι δεν θα φέρουμε μυημόιο. Και λέω μάλλον τόσα θέρα σίμια τόση πίκρα νιώθω, όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν το θράσιο να μιλάνε στο κουκουέ έτσι, στο κουκουέ μωρε πέστε μιλήστε με, με την Νέα Δημοκρατία πέστε με τους άλλους, στο κουκουέ μωρε δεν τρεπόσαστε μωρε, στο κουκουέ ξανα το ξαναλέω Που Σα τα έχει βγάλει όλα στη φορά και τα, τα έχει προβλέψει τι θα κάνετε. Τολμάνε αυτά τα χρασίνια. Συγχωράμε από τον που τα λέω έτσι. Όχι, όχι, μην, μην, μην στραφόγεσαι. Βεβαίω τολμάνε, δεν έχουν κανένα ηθικό φραγμό, μην ανησυχεί. Έχουν πετσοκόψει, αλλά τόσοι στεναχωρίε δεν έχω νιώσει όταν ακούω αυτού. Από πού αντλούνε μωρέ αυτοί το θράσο, και μιλάνε. Ε, από το λαό του αντλούνε, από εκεί μην νομίζει κάτι άλλο. Αποστολή αυτό που λέει αυτή η αυτιλάισσα, δεν ξέρω πώ τη λένε, που του ΣΥΡΙΖΑ οι Η Αυτή η ναι. Αυτό είναι το πραγματικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να πει στου σε παίρνουν τηλέφωνο, τη του βάλουν να τα ακούνε. Μπορώ να μιλήσω. Βεβαίω. Ποιο είναι. Εγώ. Ποιο είστε εσείς. Είναι εκεί. Πού πήρατε. Μπράβο, τι θέλετε. Θέλω να σου πω κάτι: Πρώτη φορά σε πήρε τηλέφωνο. μάλλον παίρνει πρώτη φορά τηλέφωνο στη ζωή σου γενικώ. Αλλά τέλο πάντων, για πάμε. <συλίξη> ναι, ναι. Ξέρει ότι εδώ και 8 μέρε στην Θεσσαλονίκη δεν έχουμε λεωφορία. Ωραία, κοντά είναι όλο. Τι θε. Κοντά είναι, βέβαια, για δεύτερο δρόμο. Και μετρό δεν έχετε, δεν κάνατε και έτσι. Έχετε μάθει χωρί μέσα μεταφορά. Κάτι, εμεί παίρνουμε και με το μετρό, βέβαια. Οπότε όλα καλά. Τι θέλετε. Τίποτα, απλά να τα αναφέρουμε ότι δεν έχουμε λεωφορία. αλλά δεν ακούω να αναφέρετε κάτι λιγάκάκάκτο. Τα κρύβουμε γιατί δεν συμφέρει. Είναι λα Τσ' οντοκάνα, αλλά και μια τσόντα δεν έχουμε δει. Να χέριζα ότι οντοκάνα, αλλά τσ' το όνομα. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Ε, τι τέλος πάντων, δεν είναι και λίγο. Λέω τσ' οντοκάνα, αλλά φτιάχνει τίποτα. Μόνο περιμένουμε καμιά διαφήμιση κατά λάθο από κανένα φρόλτρο να δούμε κανένα Τι έγινε, πάμε να μα ρυθμίσουν το χρέο, έχουμε γιορτή. Θα γίνει η ρύθμιση του χρέου, επιτέλου. Αφού ξεπουλήσαμε την Ελλάδα, ξεπουλήσαμε του μισθού, όλα τα ξεπουλήσαμε. Δεν είχε Να βάλει και ο Τσίπρα επιτέλου την γραβάτα. Αυτό που πάμε γίνεται τη... όλο αυτό το πράγμα, εμεί θα χρεωθούμε ένα μνημόνιο παραπάνω. Επειδή ήθελε ο Τσίπρα να βάλει μια γραβάτα και βρήκε αφορμή. Βάλει, αγαπητοί, την γραβάτα και παράτα μα ήσυχου. Αφού γραβάτα θε να βάλεις, γραβάτα βάλει γραβάτα, ξεκίνησε. Βάλτε από την αρχή. Τη φιλιά στο λαό θα βάλει, αλλά. Εσύ... Το ίδιο λέμε. Γεια σου, Μωφέ. Γεια, Μωρή. Πάλι νεύρια έχει. Τι θε, Μωρή. Στην αρχή τη εκπομπή βάλατε ένα ηχητικό με το Παπαχυστόπουλο. Μπράβο, μαγκιά μα. Μαγκιά σα. Μόλι τί, τελειώνουμε, βγαίνουμε. Κόπηκε το ίντερνετ. Αλήθεια. Άκου τώρα. Τι τελειώνουμε, από τι βγαίνουμε. Από την ανάπτυξη, όχι λάθο. Από την κρίση βγαίνουμε. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε σαν λαό. Οι τελευταίοι μένουν. Όχι, λάθο, λάθο. Δεν πέρετε. Τελειώνουμε με, με τα μνημόνια, μάλλον. Ξέρω εγώ. Είχε, πώς... Τελειώνουμε πάνω σα. Δεν ξέρω τι εννοεί. Κάτι από όλα αυτά. Ένα από αυτά. Να σου πω πόσα τα λέτε Όμως αν τη σκουφά έχει κρυμμένο ο λε. Πολλά, πολλά και ευχαριστούμε. Γι' αυτό νιώθουμε γνώμονες. Ρεμπαλούρδο, τι λες εκεί πέρα ολοκατηγορά στον Τσίπρα και του άλλου δεν τίποτα. Οι άλλοι χρέωσαν τη χώρα. Μπουμπούνι λε αυτού μέσα. Δεν ξέρετε τι λέτε ποιος τη χρέωσε τη χώρα. Όχι, άλλοι, άλλοι. Άλλο θέμα. Ο Τσίπρας μα έσωσε από αυτά που μα έκαναν οι άλλοι. Μα σώζει. Oh. Μα σώζει. Πες, στα, μην τρεπόμαστε κάπου. Θα μιλήσω εγώ. Δεν μιλάς εσύ. Μας έβαλε αυτό μα έβαλε στο Δημοκρατία και έχει νησιάξ, τώρα γιατί, για Ναι, με γυρίζα, όχι δεν μπορώ να πω τα πράγματα. Οι χρωστάνε και χρεώσαν τη χώρα και πληρώνουμε εμεί του κλέφτε. Α τότε να πάνε. Που ψήφιζε όμω, Όλα να τα λέμε. Ψήφιζα, ε, ήμουν αμάκα κι εγώ και ψήφιζα. Σημασία έχει ότι τώρα δεν είσαι πια. Αυτό έχει σημασία. Εκεί να σταθούμε, εκεί θέλω. Έχουν περάσει από τη χώρα αυτοί οι υπουργοί οικονομικών που φόρτωσαν το δημόσιο χρέο. Ε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι στη δική μου περίπτωση είμαι ο υπουργό οικονομικών που μείωσε το δημόσιο χρέο. <Το> Είναι η γλυκά φωνή του Βαγγέλη Βενιζέλου. Απορούμε γιατί ο Τσίπρα προσπαθεί να δώσει λύση στο χρέο, αφού το είχε λύσει ο Ευάγγελο Βενιζέλο όπω ακούσαμε και όπω θα ακούσουμε. Τώρα μπορούμε να σταματήσουμε να προσθέτουμε χρέο στο χρέο και να αρχίσουμε να αφαιρούμε χρέο από το χρέο, προκειμένου να φτάσουμε σε ένα στόχο που επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο σήμερα, δηλαδή σε ένα χρέο 120% του ΕΕΠ το 2020. Ο άνθρωπο είχε φροντίσει μέχρι το 2020 να έχουμε αυτό το χρέο πολύ μικρό, είχε κόψει άπειρα λεφτά. Και αν δεν πέτυχε τότε το του Βενιζέλο, ήρθε μετά ο Σαμαρά και το κούρεψε. Το χρέο το ελέγξαμε. Το κουρέψαμε όσο δεν έχει κουρευτεί ποτέ χρέο στα παγκόσμια χρονικά. Έχουμε κόψει κοντά στα 150 δι και τώρα γίνεται το μεγάλο τόρυβο για τα 11. Για τα οποία όμω έχουν υποσχεθεί οι εταίροι μα ότι θα μα διευκολύνουν με κάθε τρόπο έτσι κι αλλιώς, εφόσον δηλαδή πιάσουμε Τα πλεονάσματα που ήδη πιάνουν. Έχουμε νικήσει τον ωκεανό και ορισμένο, ορισμένοι κοντεύουν να πνιγούν στη σκάφη. Άμα το έχουν υποσχεθεί εταίροι, δεν υπάρχει πιο ισχυρό α, επιχείρημα από αυτό. Το έχουν υποσχεθεί εταίροι σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλεονάσματα. Μετά το κούρεμα ο Σαμαρά το τακτοποίησε. Φέτο το φθινόπωρο θα έχει τακτοποιηθεί πλήρω και το χρέο. Ήδη οι τόκοι που πληρώνουμε έχουν πέσει στο μισό. Από ότι πληρώναμε ακόμα και πριν από την κρίση. Και θα πέσουν κι άλλο τα επιτόκια. Θα μειωθούν κι άλλο οι τόκοι. Μπορούμε λοιπόν τώρα να κάνουμε πλέον πίσω. Όχι βέβαια δεν μπορούμε. Και ενώ το κούρευε το τακτοποιούσε ο Σαμαράς, το διέγραφε και το αφαιρούσε ο Βενιζέλος, ένας άλλος μέγιστος πριν από όλους αυτούς τα έχει λύσει όλα. Για πραγματευτήκαμε. Και καταφέραμε να διαγράψουμε ένα πολύ σημαντικό μέρος του χρέους μας. Δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ έφυγαν από τις πλάτες του ελληνικού λαού. Δεκάδες ο ένας, 150 ο άλλος, διαγραφές, τακτοποιήσεις. Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο Τσίπρας δεν έχουμε καταλάβει μαζί με τη Λαγκάρ που λέει ο Λεβέντης. Ποιο είναι, Εύκολο, ένα μηδέν. Εγώ Ποιον θέλετε, Εύκολο. Μα ζητήσατε, Ραβολέο Ζημάνι, Λέγουμε. Ποιο σα ζήτησε, Εσεί τι, τι εταιρεία είστε, Εμεί γενικώ εξάγουμε πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια. Τι, τι εξάγεται, Πιγκάλ, πιγκάλ, σκατοβουρτσάκια, σκα, σκατοσπρόκτη. Ε, κατάλαβα τι είπα. Πιγκάλ τη τουαλέτα, το, το, το βουτσάκι τη δύσκολη ώρα. Αυτό που βγαίνει και σε ένα φυτό κόκκινο, σαν βούρτσα που είναι. Τι είναι αυτό ποτό. Ποτό δεν το λε, δεν το λε. Δεν θα έχει ωραία γεύση φαίνεται. Είναι ένα βουρτσάκι, καθαρίζουμε και τα μπουκάλια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα. Δεν χρειάζεται να. Ε, εσύ μα πήρατε γι' αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Ήταν για μια προσφορά. ήταν το κατ το σκατοβουρτσάκι. Σας... Καθαρίζει πριν λερώσεις Αυτή η άθλη δεν είναι η άθλη του Βίκτρα Είναι η άθλη του αλέχη του Τσίπρα Α έχει ο Τσίπρας έργο άρα Α, όχι μόνο ναι. ο ογώ. Έχει και αυτός ο αθλίος. Είναι η αχρή η άθλη του αλέχη του Τσίπρα Ναι τρομερό Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το συμπέρασμα Είναι τρομερό ναι είναι για τη δημιουργική σκέψη Να είστε καλά Δεν μου λε, χτε στην τηλεοπτική λόγω ελ, ελληνοφρένεια που είδα, παρατήρησα ότι ο Τσελιά πάχινε πολύ. Όχι καλά, η κάμερα προσθέτει και είχαμε δικά μέρο σε αυτήν, οπότε πρόσθεσε την πλάκηλα. Μεγάλη κοιλιά, μεγάλη κοιλιά έκανε. Πώς. Ε, θα καλοτρώει φαίνεται. <χω> Πες τα. Και ε, θα βλέπω στο survival του με του μυ και τα ιδρωμένα κορμιά και το. Για να έχει και το κοντράστα, α πούμε, να έχει την αντίθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να βλέπει ολοπεινασμένου στην τηλεόραση ή να βλέπει και κάποιου που τα τρώνε. Τα παιδιά και βγείτε στην παραλία να σας δούμε. Μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Ναι, δεν δε μας έφτανε το ρεζίλ που θα τραβήξουμε τις διακοπές που κρύβουμε τα πατσόκυλα. Θα τα βγάλουμε και στην τηλεόραση. Σιάσε μας. <laughs> Μωρή, Λούγκρα, κάνει ότι δεν το σηκώνει πολλή ώρα για να νομίζουμε ότι έχει κόσμο, έτσι. Και καλά, τι να κάνω, προστείλουμε. Να, να μα κρατά σε αγωνία και τώρα δεν χάνω και το λαό μαλλ. Τέλο πάντων, αυτό το ξέρει τον το Τζοχατζόπουλο, εντάξει, εγώ αν τον δώσαν γέρο, όπου είναι ένα γέρο, λέει άρρωστο κλπ. Και, και θέλει να βγει. Ε, μα φίλε, το λαό τον περισσότερο πιστεύω, δεν τον ενδιαφέρει να είναι ένα γέρο στη φυλακή για να τον πληρώνουμε. Όμω ο άνθρωπο αυτό, αφού ακούει και ο κόσμο τώρα, γιατί δεν με τα μεταμέλησε να πήρε παιδιά εντάξει, τα πήρα, να φέρει τα χρήματα πίσω και Μετά να του δείξουμε αυτή την επίοικια και να πούνε όλοι εντάξει ρε παιδιά, αφήσε τον παππού να πάει σπίτι. Ότι έκανε, έκανε, έκανε μ αλ... <Τι> όμως τα 100 εκατομμύρια φίλε που έφαγε δεν έχουν βρεθεί πουθενά έτσι είναι στις offshore και δεν μπορούν να τα πει. Περίμενε, <στονίτρια> μπορεί να μην τα έφαγε ο άνθρωπος τελικά. Γιατί δεν φέρνει το χρήμα πίσω. Να πει ο... <Τι> και ο Εντάξει ρε παιδιά, αφήσε έκανε τη το χρήμα μαλα... πίσω. Εντάξει, τον <Τι> έξω <Τι> Θα, θα είναι όλοι να πούμε μια χαρά όλα έτσι. Και ο πατέρα μου 6 χρόνια κατάκητο δεν έχει να πάρει τα χάπια του, ούτε τη γυναίκα που τον προσέχει. Έτσι. Και ο Τσοχατζόπουλο είναι υπεύθυνο εν μέρη. Ε, τώρα, ναι. άμα δεν έκανε καλή διαχείριση ο πατέρα, ο Τσοχατζόπουλο φταίει. Ε, Ο πατέρα μου έπαιρνε οικοδόμος 40 χρόνια. Ο, ο, έπαιρνε... 40, χρόνια. ο... 40 χρόνια, αγάπη μου. Δεν μπήκε σε ένα κόμμα όμω να κάνει τη ζωή του. Ναι, ε, αυτό... και έκανε τον οικοδόμο, δεν μα χέσει και εσύ. Αυτό έχει δίκιο, ναι. Και όλα τα γερόδια που δεν έχουν να πάρουν τα χάπια του τώρα, εν μέρη ο Τσοχατζόπουλο και όλα. Αυτοί όπως ο που τον βρήκα ένα τράκο στο το λογαριασμό έχουν συμβάλει στο να είναι όλοι αυτοί οι γέροι και οι, υγριές, οι να μην έχουν, να είναι φίλε και να μην έχουν να πάρουν κάποια. Δεν ένα... ξέρω τι κάνουν. Οι γριέ να κάνουν καλύτερη διαχείριση. Λοιπόν, αλλά πάνε... παρατήσουν πάνε... οι υγριές, σου, ότι όλα αυτά οι Να γνώρισαν πάνε... όλοι σαν τον άκι, ο είναι ένα λαμπρό παράδειγμα, που δε... δεν Ά, υπάρχει, παράτα μα. <Δερ> Άρα, Ραλάκα, είσαι? Αποστόλης. Σε περαιτέρω η ώρα, τι αποστόλης. Αποστόλης. Έλα Αποστόλη, που είσαι. Κάθε φορά κάνουμε τον ίδιο πρόλογο, θα μα βαρεθεί ο κόσμο. Θα ξεκινάς με αποστόλης, γι' αυτό. Αποστόλης. Ωραία, Αποστόλη μου, να σπώ, χθες, σου πω. Χθε, σου τη Σαγιάφκα ρε Χθε, σου στη Σαγιάφκα αποστόλη. Α. Πήρα ένα καφέ και κάτσε σύνταγμα, λέω, τον Μόνο άλλη Εσύ, πού είσαι, ρε, Δεν τίποτα. Λίποτα, ρε, πού είσαι, πού το Α, όχι. Ε, είσαι μαλάκας. Αποστόλης. Προφανώς και σήμερα είμαστε όλοι Βρετανοί, όπως και χθες είμασταν όλοι Σύρι, προχθές είμασταν όλοι Ιρακινοί, αντιπροχθές είμασταν όλοι Γάλλοι, πιο πριν είμασταν όλοι Γερμανοί, ακόμη πιο πριν είμαστε με τους κατοίκους της Ιεμένης, που δεν μιλάει και κανείς για αυτού που δέχονται τις βόμβες από πάνω Συνέχεια γενικώ είμαστε με τα θύματα του πολέμου των συμφερόντων τους ή για να το κάνουμε πιο καλό και να το φέρουμε στο σήμερα είμαστε τα θύματα του πολέμου των συμφερόντων τους και αυτό γενικότερα όλοι το λένε ως κάτι άδικο. Με αυτό το αισιόδοξο σα αφήνουμε για σήμερα τρίτο μέρος του λαού τώρα αμέσω με τα μαγκαζίνα. Το βράδυ εμείς έχουμε τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 11 παρα 10 στον α Γεια σας. Έλα καλή μέρα μου. Έλα, τι κάνει. Τι κάνει, καλά είσαι. Καλά. Τι ήταν αυτή μου έρχεται. Δεν είδα το Μάτσα, αλλά είδα τον δικό μου και ήταν ράκα μετά από <στά> την έξω κακομμύρη. Ε, λίγο τον ίδιαμε που λέμε. Έρα, το πάλι χάσα με τουρκού. Δηλαδή τι είναι αυτό, ακούω στο Survivor. Αστα, παιδί μου, άσμε να μη κανένα πιο χοντρό φοβάμαι τώρα, γιατί σε αυτά είμαστε χαμένοι το ξέρουμε. Ε, για πόλεμο, έτσι. Άμα... Δηπλωματικό, διπλωματικό γίνεται αυτέ τι μέρε βλέπει επιχειρήται πόλοση. Ευτυχώ που είναι πάνω, πάνω στο καμένου και του νικάει στα σημεία. Πελάκι που θα Αν πάμε σε κανένα πόλεμο, τίποτα δεν θα σα δει κανένα μα. Ναι, γιατί εμεί θα πάμε στον πόλεμο εμεί. Εκεί να δει πώ θα φεύγουν οι καραβιέ. Θα βαριόμαστε, θα πίνουμε καφέ. Μα λέει θα ξαφανιστούμε, θα φεύγουμε από τη χώρα για να πάμε να πολεμήσουμε. Εγώ πρώτο. Τόσο χαρακτηρισμό τη εκπονευμένη αριστερά που έδωσε σήμερα ο Φίνι είναι ότι καλύτερο ταιριάζει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αϊ, Μωρή Αλιάρα. Θα σε βρίσκω. Βρίσαι με. Θα σε βρίσκω. Ναι. Γερμανή πρόδο! Α το διάτανο, Μωρή. Α το διάτανο από το χάμο. Πάτε μου στο διάλο. Στο διάλομο, ρί. Στο τους... το τους... το τους... Ναι. Ας το Προδο... Είμαι στην Αθηνών Πατρών και έχω να καταγγείλω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Τσίπρα. Γιατί όχι Τσάμπαϊντα. Η άσφαλτο φίλε είναι κατά μαύρη. Είναι κατά μαύρη. Δεν μπορούσα να βάλω ένα άλλο χρώμα. Μαύρη άσφαλτο. Να φτυπάει ο ήλιο και να ζεσαινόμαστε. Καταρχήν η Αθηνών Πατρών δουλεύει, δεν την ξανακλείσανε. Ο, Ή μόνο την Ιωνία κλείσανε. Ο, τώρα μη, το πρωί την πήγα και τώρα την γυρνάω. Καρακείωσε σε μια μισή ώρα. Oh. Να δείτε την τσοντοκάνα, σα κουλιά. Έλα, γεια, ξαναγείρει το <Σιουσίλυνα> να σου πω, έτσι, όλα αυτά η κοινότητα έχει πάρει τότε και στην αδερνάλια απεργία των αυθικών οι αυθιότητες ήδη έχουν ξεκινήσει το λιμάνι με μία μέρα απεργία με μία μέρα απεργία που χθες είμαστε ρεμένοι, <Σιουσίλυνα> από τάστα να αρχίσει οι στην Κρήτη τα δημοσίευματα, αγωνία για τα υποτεκτικά σε μία μέρα έτσι και τα λοιπά τα λοιπά τα λοιπά τα γνωστά Έτσι, από τώρα να το ξέρει ο κόσμο. Έλα μωρί χιονάτη, γάλα καλέ <στοί> Θέμα <σοφελίου> την Παρασκευή μου, θα σε πάρω. Αφού με πέσει την Παρασκευή, α πούμε. Α πούμε, μετά υπήρξε Σαββατοκύριακο, μου πέρε το Σαββατοκύριακο, Δεν σε πήρα, μαλλκιστήρι. Προσπαθούσα να σε πάρω να πού και μάλιστα εί, είχα σκοπό να μην αναφέρω πολιτικά θέματα. Ή, για κομμενικό σε πήρα, μαλλκ. <σοφελίου> Ήμουνα αυτοίκο μάρτυρα σεξουαλική παρενόχρηση και θοπεύση. <σοφελίου> Πώ το λένε το άλλο που σε καηδεύει ο άλλο? Θόπευση, <σοφελίου> άτεγα. Ναι, είχε παρκαθύσει ο Λεμοναδίτσο συνέντευξη από τη Μισελ. Τι πρόεδρο, δεν θυμάστε. Ναι, ναι. Και σε μια φάση, να πούμε, εκεί που μιλάγανε σοβαρά, του λέει αυτή: Κυρία Τραγκά, με χαϊδεύετε. Λέω: Ωπα! Oh. Και μετά από λίγο, λέει αυτό: Κυρία Βυσσέλα, αφού σα χάιδεψα, μπορείτε να φύγετε τώρα. Σωστό, μερακλεί και στα γεράματα, δεν έχει να κάνει. <laughs> Ο Δράκο δεν έχει ηλικία. Ήθελα να πω να πούμε ότι ακούμε σπαραγμό καρδιά σε όλου αυτού που πονάνε με, για τα μέτρα που παίρνουν για μα. Και μου θύμισε ένα πολύ ωραίο που μου είχε πει ένα μπάρμπατρε φίλε στα Γιάννα, στο κεντρικό Ζαχώρι, στο δίκορφο. Ρε μαγκά, αυτοί κάνουν τον μπούτι b... με ξένο κόλλο. Το κάνουμε το δικό τους, να πούμε. Επίση οι τράπεζε, οι χρειοκοπημένε τράπεζε όπω είχε πει κάποτε ένα φίλο οι οποίε θέλουν συνέχεια να ανακεφαλαιοποίηση, έχουν γαμίε διαφημίσει και σου κάνουν κάτι γλίτκετα φίλε. Η μια συλλογέ μα εδώ τη συνταξή σου και εμεί θα σου δώσουμε και ένα κατασταικά δώρο να πούμε. Η άλλη σου λέει τι καταθέσει όλε εδώ να πούμε και θα δώσουμε για αυτό και θα κάνουμε. Πρέπει να συγγνώμη, υπάρχει καταθητικό κοινό. Δεν υπάρχει. Πολύ ψαγμένο. Επίτρεψε μαλλοι που θυμιστέ τώρα. Για.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 Φοράει αριστερά!